Whoa, I'm about to Sę na ta mężu, ty na gatunku na mufię, ty na gatunku na mufię i tak dalej. Uderzaj mia szkuna. Kin te mia szkuna. Kanto z togiem Σε νυφιά σκηρύ και παπέσα, πόσο σε μισό. Ναι, αγέρα με φουκούνα. Ήρθε κι σε μια σκούνα, ήρθε κι σε μια σκούνα, κάτω στο γυαλό. Καλωσορίζω! Γεια σα! Χρόνια πολλά! Καλή χρόνια. χρόνια. Είναι. Να τα πούμε? Τρίζουν οι λίγο. Oh. Δεν είναι τίποτα. Για το yeah. καλό, για το καλό. Για το καλό, τρίζουν οι καρέγκλες. Για το καλό, τρίζουν οι καρέγκλες. Είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου. Και δεν είμαστε μόνοι μα στο στούντιο. Είμαστε με τα πόδια μα. Κάνουμε ποδαρικό. Όχι. Ναι, δεν μου λέγεται κάνουμε ποδαρικό μέτος και... αποριμάκ Όχι, όχι, με, με, κλιμάκιο, με κλιμάκιο, κλιμάκιο, τον Με είναι τρίς από πολύ λίστους, Τρεις από τους οχτώ Ντανιέλ ποιοι είσαστε; Είμαστε ο Ντανιέλ Αρμάντο, ο Ντανιέλ Αρμάντο, <laughs> ο Μάκης Παπαγκαβρίλ και ο Τάκης Βαρελάς Μάκης Τάκης; Μάκης Τάκης. Μάκης Τάκης. Η, η Σούλα και... δεν μπόρεσε σήμερα. Η Σούλα Τι παίζει η σούλα, <Πουτί> <Πουτί> τίπορα, τίπορα, <Ρυπέζισουλα> Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά. Καλή χρονιά! Ήρθε η ήρθε, ότι... ήρθε Ήρθε χρόνος. Ήρθε. ήρθε όντω. Και πώ ήρθε είναι το πρόβλημα, Ναι. <Ρυπέ> <Ρυπέ> και πώ θα φύγει, είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά α μην το πιάσουμε <Ρυπέ> αυτό. Θα έλεγα, Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα φύγει, καν. Θα μείνουμε Α, στο 15, ναι, θα έχει παραπάνω από 365 μέρες να έχει και... Ξέρεις, ένας από τους λόγους που σε φέραμε έχει ξανάρθει στην Ελληνοφρένη, καταρχήν yeah. να το πούμε Είναι ότι επειδή έχεις, είσαι από την Αργεντινή έχει περάσει χρεοκοπία εκεί ή μάθανες σε πάση περιπτώσει Σε φέραμε ως έμπειρο ναι, ναι, ναι. Γιατί νομίζω θα είναι κομβική χρονιά φέτος Ή κατσικοπόδαρο <laughs> Ναι, αυτό θα <laughs> φταίει Όπου πάει το κυνηγάει μια, χρεοκοπία. Τον κίνηγά, μια Α, χρεοκοπία Αν ναι. θες να σοβαρευτούμε, μπορώ να σοβαρευτώ. Δύσκολο. Είναι <laughs> δύσκολο, να μπορώ. Αν <laughs> μα ενδιαφέρει, μπορώ. Θα σοβαρευτούμε, αλλά κάτσε να το πάμε σιγά-σιγά. Να σου πω, κάλαντα κα έχετε στην Αργεντινή. Έχουμε, πώ δεν έχουμε. Για πε μα. Λεφτά δεν υπάρχουν. Λεφτά <laughs> και εδώ, όπω ξέρει, δεν έχει. Ε, κανένα, δεν τα <laughs> λέμε για κανένα, τα λεφτά τα κάλαντα. <laughs> δεν τα κάλα, είναι έθιμο. Θυμάσαι τα. Όχι, τα όχι, θυμάσαι? Ας, ε, για, παράδειγμα, ε, για παράδειγμα, τα παιδιά και τραγουδάνε το Felice Navi. Αυτό το λένε οι Bonnie M. Οι αυτό. το λέει ο Αρμάντο Μανσανέρο. Ο οποίο είναι Λατινοαμερικάνο. Αυτό είναι παραδοσιακό, έτσι. Όχι. Ο Πορτοκάλο που λέει. Ναι, ναι. ναι. Ο, <συρίζει> <συρίζει> <είναι> ο... <συρίζει> ο, ο, ο <συρίζει> Μανσανέρο, ο Μιλιό. Ο Μιλιό. Ποιο Μιλιό. Μανσάνερο. Μανσάνα σημαίνει Μίλο. À, <συρίζει> α, ναι. Οπότε Μανσάνερο είναι. Παντού υπάρχει Μιλιό. Που θα έχουμε μπλέξει. αυτή την ηγέτηδα εκεί κάτω τη Αργεντινή. Η Ριζέα. Δεν είναι, τι είναι. Που τα βάζει με το δουνουτού και αυτή χορεύει την ταούλια. Είναι Σιριζέα, αλλά είναι. Σιριζέα με δύο τέτοια, πώ τα λένε. Ε, μεγάλα, έτσι. Στήθια Όχι, όχι, ακριβώς, πιο, όχι πιο κάτω. Α, Υπότε, α γόνατα πιο πάνω. <laughs> ε, είναι γιατί όντω δεν ξέρω τώρα. Κάνει πράγματα ή τουλάχιστον προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι Είχανε, ρήξη. Είχανε τρει μήνε μια. Πότε ήταν, μια. σύγκρουση με το Δουνουτού και Ένα, όλα ναι, τα υπόλοιπα. Μαθαίνει εκεί πώ πάνε τώρα τους, τι έχουν ε, με του πιστωτέ, έτσι. Ναι, αλλά ναι, ναι, και εμεί είχαμε. Και ο Σαμαρά είχε πριν λίγο καιρό. Σαν του Σαμαρά τη ρήξη δεν υπάρχει. Τι Α, προσοχή, προσοχή, σαμαρά. Οπότε, για παίξτε λίγο αυτό το δέντρο. Σαμαρά. Okay. Με ποιο όργανο so, το παίζουμε το εμβατήριο, Με σαμπόνια. Σαμπόνια. Είναι ένα ινδιανικό όργανο. Που... Δεν θέλω τη σαμπόνια κανένας, κανένας. Oh, okay. <laughs> <είναι>. oh, okay. <laughs> Για θυμίστε μα ποιο όργανο, γιατί εμεί το βλέπουμε και Είναι oh. σαν το φλάουτα του Πανό. Αυτά που είναι πολλά καλά μια κολλημένα καλά Ελληνικό μέχρι. όργανο, όπως λέγαμε και πριν είναι... Ναι, ναι, για... είναι πες αυτό. λίγο γιατί είναι ελληνικό όργανο Από πού το ξέρεις ότι είναι ε, ελληνικό τα, όργανο ε, Παρακολουθούμε καθημερινά τους Λιακόπουλο. Ε, το, μόνο, το Λιακόπουλο Όλες αυτές τις εκπομπές εγώ προσωπικά Βλέπω μόνο τέτοιες εκπομπές Οι οποίες έχει τι έχουν, έχουν άδωνι, πει για αυτό το όργανο ε, προ, Προέρχεται από τη λέξη συμ... Πνοή, συν... ναι. Νέο, νέο, ναι. Νέο, επειδή έχει όλα τα καλάμια και τα λοιπά. Και βέβαια είναι, έχει ταξιδέψει στη Λατινική Αμερική, όπου όλη η Λατινική Αμερική είναι στην πραγματικότητα Έχω. μια ελληνική απικία. Ναι, ποιος τόσοι... Ο Περσέας έχει πάει. Και έφτιαξε, αυτούς έδωσε την ιδέα για την ονομασία στη Λατινική Αμερική και μας ήρθε. Πήρε μαζί και ε, σάτυρους, ναι. σάτυρους ναι. και... Που τα... παίζανε του αυλού του πάνω. Αυτά λέει ο Ιλιακόπουλο στα βράδια και άρα αυτό είναι ελληνικό όργανο και η ονομασία. Αυλωμένου σάπρου δηλαδή που παίζανε. Αυλωμένοι, α πούμε. Λοιπόν, ποιο τραγούδι να μας πείτε πρώτο έτσι. Από το προηγούμενο που ακούσαμε ήταν η σκούνα, ήταν ηχογραφημένο δέκα χρόνια πριν. Ενώ τώρα θα είναι, το το χιότι, δεν είναι του χιώτη, δεν η δηλαδή, είναι η δηλαδή, σκούνα. Δηλαδή. Η Λίντα πρώτη εκτέλεση, το είχατε επίση, του πολύ ωραία Οπότε έχουμε εδώ, που είναι. Ε, οι ε, λοιπόν, ε durumヨEs, 3, εμάς, λάξι, τώρα γιο τρέσι, δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν κάνουνε πάσχα σπίτι τους Και φύγανε από τώρα Για να είναι σίγουρα Εγώ λέω να παίξουμε ένα κομμάτι ένα κομμάτι Μάλλον το κομμάτι που μας έκανε Τους απορριμμάκοι παγκοσμίως Άγνωστους Ποιο ήταν αυτό Είναι αυτό που είχαμε πει με το Χάριτο Κατσιμίχα Το Λουλούι του Δάσους Μόνο που εδώ θα το παίξουμε μόνο με μια κιθάρα Ένα μπάσο Εγώ θα παίξω αυτά τα σαμπόνια, τα περιβόητα που λέγαμε, και θα παίξω και σόμπα. Σόμπα, για κανεί σόμπα, τι είναι, μια ηλεκτρική σόμπα. σόμπα, είναι μια ηλεκτρική σόμπα για στο οποία... κάλυμα τη οποία θα κουμπάει ένα σύρμα. Αλογόν Είναι αλογών. Και αυτό, επειδή ξεχάσετε τα κρουστάκια, σα δώσαμε ναι. μια Εντάξει, λύση. Μα λοιπόν... δικά μα. Σα δώσαμε τα δικά μα όργανα. Μα τα κλέψει. Μα τα να δυναμώσει ο ήχο. είναι πιο ζεστό Ναι, θα καίγεται ο Ντανιέλ και θα τα πει πιο δυνατά. Λοιπόν, θα πάμε για το λουλούδι του δάσου. Świćna, ludy, tu, lasu, płytu, tu Świćna, płytu, płytu, płytu, płytu, płytu, płytu, Μαραμένου φίλου Είμαι η ανάσα σου Είμαι η ανάσα σου Είμαι η ανάσα σου hey! Αχ <σοίταξε> κοίταξε με Κοίταξε, κοίταξε με Έμα της καρδιάς μου Η λίχα Vamos y el anillo van a vamos y el anillo así de fasto no Agapi me Despierta flor de los falleces corazón enamorado despierta flor de los falleces corazón enamorado despierta flor de los Μπράβο Πώς το βγάλατε αυτό το τραγούδι Αυτό το τραγούδι είναι από ένα CD Που είχαμε κάνει με το Χάρη Κατσιμίχα ναι. Όλα τα τραγούδια βασισμένα σε ποίηματα Ινδιάνικα mm -hmm. Ινδιάνων φιλών τη Αμερική, Νότιας, κεντρική και βόρεια Αμερική. Ήταν το 92 Ωραία Θα σου πω για το λέω Το 96 είχε πεθάνει ο Ανδρέας που είπε ο Ανδρέας Το 97 Το 97, 97. 97 τον 96 πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου ναι. Ένα ή δύο χρόνια μετά στην επέτειο του θανάτου Έκανα εγώ εκπομπή στο ΣΚΑΙ Δεν θυμάμαι τώρα με κάποιον άλλον Και παίζανε τα τραγούδια από κάτω και λέγαμε ξέρω εγώ Και έτυχε με το που λέμε Ο Ανδρέα Παπα-André μου μπλα μπλα, ο ηγέτη, του η μνήμη και σκάει ξύπνα λουλούδι του δάσου. Κατευθείαν. Ανεβαίνει, Συμβαλα. ανέβασε τη φέτα. Ναι. Και από τότε δεν θυμάμαι ποιον το λέγαμε το λουλούδι του <σοβελώνα> δάσου. Ενώ λέγαμε για το νεκρό ξύπνα λουλούδι <σοβελώνα> του δάσου. <σοβελώνα> είχε κάτι πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό πάντα αυτό το τραγούδι το έχω συνδυάσει <Ρελώνα> με το, ε, με το εχεί... μεγάλο ηγέτη. Ε, και το με τα κοιμήθη, με το μεγάλο είναι Με λίγο... το μεγάλο Γιατί έπαιζε πολύ αυτό το τραγούδι τότε. Όταν είχε βγει έπαιζε πάρα <σοκρατεί> πολύ. Ήταν μια <σοβελώνα> τεράστια. Επιτυχία ε, τεράστια. Για τα ελληνικά δεδομέα δεν το περίμενε κανένας. Αυτό θυμάμαι. Ακόμα, ακόμα και, το τροβουδάμε καταρχήν. Ακόμα, ακόμα και, και πες, άρθρα σε περιοδικά και σε τέτοια που λέγανε είναι η έκπληξη της χρονιά. Δεν περίμενε κανένας ότι θα γίνει αυτό και... που η Απουρρήμακ πότε φτιαχτήκατε. Απουρρήμακ φτιαχτήκαμε το 1983. Δηλαδή έχουμε... την mm. ε... αλλαγή. 68. <laughs> με... τι? Καλά, τι? το 1983 εγώ ήμ Ναι, ναι ε, από μικρά αυτά, σύγκο... αν δεν ναι, τα κάνεις μικρά, μετά δεν τα κάνεις. <laughs> <μην laughs> Ένα συγκρότημα ναι, το κάνεις τα μικρά. Και ο Βασιλάκης το... ο Καΐλας πότε το μάθαμε τον Καΐλας. Λοιπόν, από το 83 έχουν περάσει, πώς, 31 χρόνια. Τώρα πια 33, 33. 32. 32. Βιάζουμε για τα χρόνια του Χριστού. Ναι, είμαστε το δεύτερο μακροβιότερο συγκρότημα στην Ελλάδα μετά τους χειμερινού το... κολυμπητέ. Το... Το... Α, ναι. Βέβαια. Ναι, όντως, ναι. Γιατί εμεί ούτε κολομπίστε είμαστε ούτε χειμερινοί. Κυρίως. <laughs> <laughs> <laughs> και η Bon Jovi το 1983 ξεκίνησε να ξέρετε. Οπότε μπορείτε να λέτε ότι. <laughs> με Μες την Bon Jovi. Αλλαγή... Τη... Η Bon Jovi και εσείς ξεκίνησα 23... το 1983. Υπήρχε άνθηση. Να σα ρωτήσω, ε, τώρα κάνετε εμφανίσει. <laughs> Κοίτα, είναι λίγο λάσκα τα πράγματα γενικώ. Στην Ελλάδα είναι λάσκα όλα. Λόγω κρίση. Και με τη μουσική ειδικά. Αλλά έχουμε στα σκαριά κάποια πράγματα. Θα κάνουμε και στις Απόκριες Ναι. Ε, πέρσι κάνατε το... λίγο γυάλινο, μπορείτε Κάναμε Στο ναι, γυάλινο, ναι. με την έλλειψη σφαλάκι ήταν ε... πέρσι. Ναι, ναι. Και στο χαφνό και στο χαφνό. Και στο χαφνό Και στο χαφνό Το, το καλοκαίρι κάναμε, πριν που έλεγε για τη μέρη κάναμε μια πολύ ωραία συναυλία το καλοκαίρι στο Ηρόδιο. Ναι. Η Μέρι Λίντα ήταν τα 60 mm. χρόνια τη Μέρι Λίντα και είμασταν καλεσμένοι και εμεί no. και η Μάμπα Ιβό. τη σκούνα. Και είπαμε μαζί τη σκούνα no. με τη Μέρι Λίντα και άλλα δύο τραγούδια που πιάστηκαν. Το ιρόδι ναι. ανέφερε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία, το ιρόδι από κάτω. Εκεί Είναι από φοβερό την... Γιατί άμα σκέφτεσαι όταν είσαι θεατής και το βλέπεις ναι, από πάνω ναι. είναι τρομερό. Επειδή είναι πολύ απότομη Σκέψου... κλίση, φαντάζομαι ναι, θα σου σούρχεται... Να είσαι εκεί στουφός. κάτω και να βλέπεις αυτό ναι, ναι, ναι. από πάνω είναι τρομερό. Πρέπει να, να είναι από τα πιο απότομα θέατρα έτσι. Δεν από πάνω, ναι, ναι. φωτισμένα είναι φοβερό. Είναι το σπίτι του Άκη <laughs> <laughs> <laughs> Δικό μα, καμιά μουσική Ήταν μια πάρα πολύ ναι, όμορφη συναυλία, πολύ όμορφη, πολύ ωραία. Ωραία, εδώ ακούμε, τους, έχουμε ένα κλιμάκι για όσους μπήκατε τώρα στην Ακρόαση, είναι πρώτη μέρα του χρόνου, είπαμε και πριν καλή χρονιά, θα τα πούμε και μια, τώρα. Μπορείς να πεις παρακαλώ μια χαρακτηριστική, αντου, αντιπροσωπευτική... Ε, Το, το κλιμάκιο ξέρεις γιατί μου αρέσει Για Γιατί η CIA στέλνει κλιμάκια κάπου Και είναι πιο, έτσι, η AIP στέλνει κλιμάκια Είναι πιο βατόμετων Και η εφορία βατώ, με, και και Είναι, εφορία, εφορία, είναι εφορία, με τις έτσι, μέρες που δω, έρχονται ναι, ναι. Α, Και τα κόμματα, και τα τα κόμματα. Κλιμάκια, Οπότε με τις μέρες που ζούμε και έρχονται Είναι καλύτερο το λέξη κλιμάκιο okay. Παρά χαρακτηριστική ομάδα, okay. αντιπροσωπευτικό δείγμα και, εγώ, και όλα τα υπόλοιπα ε, Είναι μια συνιστόσα Που είναι επίσης της μόδας Γιατί δεν έχουμε άλλοι συνιστόσα Δεν έχουμε άλλη συνιστόσα Και μια... άλλοι που έχουνε μην νομίζεις, μία θα μείνει στο ε, τέλος. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να διορθώσουμε κάτι από πριν που κάποιος είπε κρίση. Ναι. Έχουμε κατοχή, δεν έχουμε κρίση. Α, οπα, νάτος, οπα, οπα, νάτος, ουσί. νάτος μας ήρθε ε, και λέγαμε ουσί. δεν θα Άρχισαμε. έχουμε έναν. Αρχίσαμε. Γιατί έχουμε κατοχή, μια χαρά δεν είναι με τους Γερμανούς. Μαθημένοι δεν είμαστε. <Και> <εγώ, εγώ δεν έχω σοβαρή κατανόηση. Καλά, καλά, καλά τα Το τα, πρόβλημα όπω ήταν και στην κατοχή δεν είναι η ίδια η κατοχή, είναι οι, οι, οι μαυραγωγοί, Είναι συνολικό το θέμα. Και οι, οι υπηρέτε είναι ένα πρόβλημα. Ε, αυτό εννοώ. Οι και όπως όλοι, και συνεργαζόμενοι. Και όπω και να έχει όλα εξαρτώνται και από του κατεχόμενους Σαφώ. Τη διάθεση έχουν να διώξουν τι δυνάμει κατοχή. Πάντα είναι οι πολλοί. Όταν αποφασίσανε τότε τους διώξαν ή του κάναν το βίο αβίωτο. Αυτά είναι τα θέματα. Οπότε η από κάτω είναι το ένα μεγάλο ζητούμενο αλλά γι' αυτό θα πούμε στο δεύτερο μέρος που θα αρχίσει σε λίγο μετά τις διαφμίσεις Ελληνοφρένεια τη 1η Ιανουαρίου του Η 2015. Πρώτη τη χρονιά. θυμάσαι και τον τραγούδι του, ναι, πρώτη, πρώτη, του ναι, τώρα, πρώτη του 2000 πέφτουν σαχιών Ναι, τώρα πρώτη του 2015. Μετά άρχισαν οι καλομοίρε να βγαίνουν πιο Πέφτουν σαχιών οι συνυφάδε. <laughs> και οι πέφτουν. Και οι από τα μπαλκόνια. Είναι μια ιδιαίτερη πρωτοχρονιά νομίζω. Δεν <laughs> είναι συνηθισμένη πρωτοχρονιά με όλα αυτά που γίνονται. Έγιναν και θα γίνουν. Εκλογέ με το χρόνο, χρεοκοπία με χρόνο. Χρεοκοπία δεν είναι σίγουρο. Α, οι εκλογέ είναι σίγουρε. Μπορεί χρεοκοπία να γίνεται και τώρα που μιλάμε. Αλλά είναι παράξενο πράγμα η χρεοκοπία. Να πάμε να βγάλουμε τα λεφτά μα από την τράπεζα μα. <laughs> πού να τα πα. Πού θα, πού, πού κρύβει 100 ευρώ. Πού έχει να κρύβει 100 ευρώ. 100... Που... Έχει δίκιο, μεγάλο πρόβλημα. Ε, ε, και αν διορθωθεί μέσα. Λοιπόν, α... Α... απογοητευτεί με τα 100 ευρώ λοιπόν, μόνο. Αν, α... αν μου επιτρέπετε και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει. Πάλι χρεοκοπίε λέγαμε. Αλλά Σα είχα πει τότε. Σαν τι γριέ μιλάει. Μαλώντα να τη λιτώσαμε τελικά. Ήρθε ο Σαμαρά ο Αντώνη και δεν τα κρύβει. Και σοθήκαμε αυτό να Ναι, έχεις Σας είχα πει ότι στην Αργεντινή μας τραβολογάγανε επί 10 χρόνια και στο τέλος χρεοκοπήσαμε εδώ... Σας είπα ότι εδώ στην Ελλάδα επειδή είναι Ευρώπη τα πράγματα θα είναι λίγο πιο γρήγορα ναι, ναι, είναι... Λοιπόν είμαστε στο πέμπτο χρόνο ναι, ναι, Είμαστε ναι, έτοιμοι δηλαδή Είναι οκ Δηλαδή το 2015 είμαστε οκ μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό το πράγμα με όποια κυβέρνηση και να έρθει τώρα δηλαδή είτε Σαμαράς ναι. είτε Λεύτε. Τσίπρας τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τρομερά δύσκολα υπάρχουν δύο μια διαφορά ας πούμε ότι με τον έναν υπάρχει ένα δηλαδή θα είναι τρομερά δύσκολα χωρίς καμία προοπτική Με τον άλλον θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με μία μικρή, λίγη προοπτική. Πρόσχετα, δεν λέω με ποιον και με ποιον. Ναι, ναι, ναι, ναι καταλαβαίνω. <laughs> δεν λέω. Μπορεί ναι. να είναι ο Σαμαρά η προοπτική. Δεν το λέω. Μπορεί, μπορεί. λέω. Ο, ο... Σαμαρά και η λέξη προοπτική δίπλα δεν πάνε. Αυτό το, ο, οι φράσεις μαζί δεν ε, με ε, Τότε με πουλά. Αυτά που λέω εγώ θα πα εκεί που θες να Μα ταιριάζουν μόνο με τον Τσίπρα. Τα προοπτική μόνο με Τσίπρα πάει. Ναι, και ελπίδε. οκ. ελπίδα είναι ο Βενιζέλο. Αλλά, δεν ξέρω τι λέτε όλοι εσείς ναι. Ελπίδα είναι ο Βαγγέλης Βενιζέλος Ωραία. Αλλά και σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής Που γίνανε αυτά που γίνανε Πρέπει να υπάρχει μια τεράστια ρήξη Τελείωσε Η ρήξη τι σημαίνει στην Ευρώπη ρήξη Σημαίνει πάει γεια σας Φύγετε από την Ευρώπη δραχμούλα σας αυτό το, Ευρώπη. το κρίσιμο ερώτημα είναι Στην Αργεντινή έχουν κολόχαρτο Ε, τώρα ναι. Έχουν κολόχαρτο πια, ναι, ναι, ναι, ναι. να ησυχάς πιο <χιένε, laughs> <σι> <χιένε> Βενεζουέλα, δεν έλεγε στι Βενεζουέλα δεν έχουν και κολόχα... Στη Βενεζουέλα έχουν κολόχαρτο. στη Βενεζουέλα λίγο, έχουν εφημερίδες. Α, ε, α, ε. Αλλά τις κόβουν έτσι σαν κολόχαρτο. Ναι, Εφημερίδες και εμείς εδώ, μα αυτά λοιπόν τα δύσκολα που έρχονται, το τραγούδι που ακολουθεί, νομίζω είναι ωραίο φάρος και Και μυθό να σου ανήκει. Τι με ματιών σου οι κύκλη που αγκαλιάσαν τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα. Χωζαστό το, το περάσμά σου. Φωτιά που ανάβει. Ματιά σου. και τσεκευάρα. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso ser eco a la muerte. Aquí se queda a la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Σαν θρυλό γύρω καλπάζει, Σαν ευχή και σαν κατάρα στα στενά τη Σάντα Κλάρα. Τον ήρωα σου δοκιμάζει. Εδώ θα μείνει για πάντα. Το ζεστό το περάσμα σου. Φωτιά που ανάβει, ματιά σου. Κόμμα te Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia comandante llegará. Ah, ah, ah, ah. Que las que gimeten mera, y níctas es Hasta siempre comandante Edo, Jamin y Yapanda, todos peras su. Potia, o Anabi su. comandante, se llevará Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia antara Czego bara Narod i Κάτι, κάτι είπε για το σαμαρά σου μέσα στο τραγούδι. Είπε μέσα στο τραγούδι κάτι ξένα, ισπανικά, ασπανιόλικα. Τι ήταν αυτά. Μπορώ, δεν μπορώ να σα μεταφράσω τώρα. Απαγορεύεται. Καλά, καλά λόγια. Πάντα. Πάντα καλά λόγια για το σαμαρά στα Πάντα, ισπανικά. Το... <laughs> δικό μα άνθρωπο είσαι. Αργεντίνο και δικό <laughs> <δικός> μα. Βίβαλα, <laughs> <laughs> <αλλά laughs> κολοκαρτώνε. <laughs> Χρεοκοπημένο και συγχρεοκοπημένο και αυτό. <laughs> να σου πω, αυτό τραγούδι. Αυτά ο Τράγκα και λέει ότι Τσάβε Κατάλαβε. Αυτό... Αυγάλη, Αυτό το τραγούδι, πε μου από πού έρχεται. Αυτό είναι το τραγούδι που έγραψε ο Κάρλο Πουέβλα στη Κούβα, ένα κουβανό συνθέτη, τυχουργό. Πρέπει να έχει άπειρε εκτελέσει στον πλανήτη. Ναι, νομίζω ναι, ότι ναι, δεν ναι, πρέπει να υπάρχει ναι. άλλο τραγούδι με τόσε τόσες διαφορετικέ διασκευέ. Και τη διασκευή την ελληνική τη κάναμε εμεί εδώ. Η Δέσπινα Ιφορτσερά έγραψε του στίχου. Και βγήκε σε ένα CD <laughs> που είχαμε κάνει που λεγόταν Χωρί Σύνορα γιατί όλα τα έσοδα του CD. Πήγανε στους γιατρούς χωρίς σύνοδα. Και ποιοι το τραγουδάγανε εδώ αυτό το... Αυτό το, το τραγούδι Ελλάδα... μαζί μας τραγούδισαν ο Βασίλης Παγκοσταντίνου, ο Τσακνής, ο Μαχερίτσα, ο Αλκίνος Γιοανίδης, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Μίλτος Πασχαλίδης και εμείς. Ωραία. Ε, και είναι πολύ ωραίο δηλαδή και η μουσική και η στοίχη γι' αυτό νομίζω ένας η από τους λόγους απόδοση, και η απόδοση στα ελληνικά ένας από τους λόγους που αγγίζει τόσο ξέρεις, κόσμο ήταν, ήταν ένα τεράστιο στοίχημα γιατί να κάνεις το Che Guevara στα ελληνικά θα μπορούσε να είναι μια πατάτα γιατί ο κόσμος το ξέρει πάρα ναι, ναι, ναι, ναι. πολύ στην original version και να το κάνεις σε μια γλώσσα σαν τα ελληνικά ήταν μεγάλο ρίσκο αλλά βγήκε σε καλό είναι πολύ ωραίο Αυτό που ακούω η ελληνοφρένεια τη 1η Ιανουαρίου του 2015. Είμαστε στο στούντιο μαζί, εγώ αποστόλη και. Η Απορριμάκ. Κλιμάκιο των Απορριμάκ. Ο Ντανιέλ Αρμάντο που είναι ο σύνδεσμό μα, με τον oh. οποίο μιλάμε κατά καιρού, μα στέλνει μηνύματα ή με άλλου τρόπου. Αντ'ercavers. Παρεμβαίνει. Undercover, παρεμβαίνει. Undercover, no. Και ο Μάκη και ο Τάκης είναι τρει από του οχτώ. Έχουμε εδώ, no. έχουν έρθει σήμερα. Είναι σχεδόν το 30%, έτσι. Ναι, το λε και έτσι. Κοίτα, με αλχημίε πολιτικέ Με αλχημίες πολιτικέ είσαστε πλειοψηφία. Είμαστε. Και αυτοί με ένα εικοσάρι κυβερνάνε, δεν Λά. είναι. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω πριν και το ξέχασα. Δεν μα του σύστησε όμω, πάλι. Ο Μάκη παπα στη στην ο Τάκη Βαρελά στον πάσο. Λοιπόν, ε, ήθελα να σου πω ότι και σε όλε αυτέ τι χώρε που γίνανε αυτέ οι ανατροπές... Λατινική Αμερική, λες πάνω, τώρα. Ναι. ναι, μιλάμε για Λατινική Αμερική. Χρειάζεται μια τεράστια πλειοψηφία. Δηλαδή χρειάζεται ο κόσμος να το έχει πάρει απόφαση. Δηλαδή θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει αυτά που θέλει να κάνει να, να έχει ένα 60% ώστε να πει ότι Είναι μόνο θέμα έχω. ποσοστού ή θέμα διάθεση όχι, όχι. Διάθεσης του κόσμου. Ε, όταν ένα τέτοιο ποσο... ένα ποσοστό φτάνει στο 60% σημαίνει... Λες ότι ένα 10% θα είναι πρόθυμοι να βγουν και στο δρόμο και θα είναι... Και παραπάνω πιθανόν. Γιατί ο Τσάβε στην αρχή... Mm -hmm. Ε, τα πρώτα χρόνια του Τσάβε, πολεμήθηκε πολύ από τα τέσσερα ιδιωτικά κανάλια. Αυτό είχε ένα ε, μόνο κρατήριο, τεράστια προπαγάνδα ε, και βέβαια. ήταν ο κόσμο που του έδινε το 60%. Ακριβώ. Γι' αυτό σου λέω ότι αν δεν έχει τον κόσμο ένα 60%. Ε, για όσου νόμισαν ότι συγκρίνουμε τον Τσάβε με τον Τζίπρα, ε, όχι. οι μόνε φορέ είναι τα δύο πρώτα γράμματα στο επίθετο. Ναι. Το τσού Ε... Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε τι μπορεί να ε, ναι, ναι, ναι. το μέλλον okay. Επίσης ο Τσίπρας προσδοκάστον να τον στηρίξουν τα τέσσερα κανάλια Όχι να τον χτυπήσουν <laughs> ε, <laughs> Επειδή έτσι κι αλλιώς σχεδόν εννοείται Ότι τα μεγάλα συμφέροντα θα τα, έχουν, θα τα βάλουν μαζί σου. Σχεδόν εννοείται ή εννοείται Πρέπει να έχει ένα τεράστιο ποσοστό του κόσμου ώστε να τα βγάλει πέρα. Αλλιώ δεν θα έχει Μα τα η βασική ένσταση που γίνεται προ τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πολλοί τον θεωρούν αριστερό κόμμα, και η ένσταση από τα αριστερά είναι αυτή. Ότι δεν, ακόμη και τώρα δεν, δεν έχει, έχει ενεργοποιήσει τον κόσμο για τα δύσκολα που έρχονται. Αντίθετα, δίνεται μια εικόνα ότι θα πάμε να διαπραγματευτούμε στι Βρυξέλλες και θα, είμαστε όλοι, θα βλέπουμε με το τηλεκοντρόλ τη συνέντευξη τύπου Είμα με τη Μέρκελ. Νομίζω ότι αν είχε ενεργοποιηθεί ο κόσμο δεν θα είχε ανάγκη τον Τζίπρα. Αυτό θα... είναι πολύ σωστό που λες. Θα Όντως. είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να έχει αποκρισταλλωθεί μια συνείδηση τέτοια, ώστε, τα, ώστε να αναλάβουμε κοινωνική δράση. Νο, νο. Ποτέ δεν ξέρεις. Oh, ναι. 2015 έρχεται. Ε, ναι, ότι ήρθε ήρθε, ήρθε, ήρθε, εντάξει, επειδή είναι ειδική χρονή. Περίεργο και δύσκολο. Αυτά. Πέρυσι βγάλατε το τάγκο, το τραγούδι. Πρόπερση. Πρόπερση. Ναι. Αυτό έκανε επίση Γκέλ. Το μίουλ του μορ τάγκοντε Ατίνα, πώς à, το, το θα το Μιούρι Τιμωτάγκο <Το> <τελευταίο> εν Ατένα. <Τι> Έτσι το είπα και εγώ σιγά. <Τι> <Τι> <Τι> σιγά oh, Ήρθαν οι Βλαχοαργεντίνοι να μα πουν να Εγώ επίση θέλω να τον καταγγείλω. Συγγνώμη, θέλω που να τον, τον καταγγείλω. Γι γιατί πουλάει. Καταρχήν κάνει τον έξυπνο, εκ του ασφαλού. Τον είμαι προβοκάτορας Για ποιο θέμα, Πρώτον, δεν είναι Αργεντίνο. Είναι περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα παρά στην Οπότε έχει απολέσει την είναι που από την εκεί και <εσοφή> και χρησιμοποιεί για εμπορικούς λόγους και αυτή την προφορά. Πάχα μου και καλά. Ναι, έτσι, ας ας τα εσύ, τα και το το εσύ όλα... και η είπα Στον που πάει στο μεσολόγιο, στο χωριό, στον ιοχώρη. Όλα αυτά τα λέτε. πέρα από Έχετε πειράξει. πάρα πολύ. Αυτό ισχύει. Όταν ο Ερντογάν έχει ανακαλύψει, τώρα μα αποκάλυψε ότι πρώτοι που πήγανε Λατινική Αμερική ήταν οι Τούρκοι. Ήταν οι Μουσουλμάνοι. Τα τζαμια εκεί έχουν αυτό το Αυτό που, τώρα, που όλοι όλα, οι αρέσει. Οπότε για το ποιος έχει κάνει πρώτος κάτι. Τι σημαίνει και... Ωραία πήγε και, και ωραία. τώρα που είσαι, Ισπάνοι... είσαι πρώτο κάπου τώρα. Και οι Ισπανοί που πήγαν στη Λατινική Αμερική, καλό κάνανε. Δεν άφησαν όρθιοι. Δώσαν τίποτε. τη γλώσσα που νόησε. Ευχαριστούμε. Δεν είχαμε γλώσσα στην Λατινική Αμερική, δεν υπήρχαν Πριν... γλώσσε. Πες από στο μου το μιούλτιμο τάγκο. Πώ? Μιούλτιμο τάγκο, ένα πίνε. Και <laughs> τραγούδισε και λίγο Ισπανικά από Αλμοδόβαρ για να καταλάβουν. Ποιο έχω από Αλμοδόβαρ. Α, δεν το θυμάμαι. Αφού στο κέντρο. Το Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάται. να ξέρεις, τραγουδάει και ισπανικά. Αλλά μέχρι να ακούσουμε... Αγώ το άλλο. Αδες παράδες, δασπαρένσια. Αυτό το προηγούμενο. Κάτι θα σημαίνει. Λοιπόν, να πούμε το τάγκο που... Την φωνή της Έλισπας ποιος θα την κάνει? Ε, θα κάνω εγώ Έχω... την Έλληνια σήμερα. Α, ωραία, εντάξει. Έχω ψαλίδια. Για, για να ακούσουμε. Βοηθήστε κάπως να κάνουμε μια. Να τα βάλουμε <laughs> μετά στη φωνή. La narcisista en una monarquía dogmática, sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera, melodía símbolo, melodrama y tragedia, orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría, político disléxico en parodia onírica, iranía fantasma, dilema megalómano, de un metabolismo retórico sin tesis y antítesis. Este es mi último tango en Atenas, tango llorón y que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas, mi último tango, tango cabrón que corre por mis venas. Heroico, trágico, sistemático hipocresía paranoica sin diálogo esotérico teatro irónico sindicato plástico y epicentro de la epidemia una quimera, una utopía energía, hipérbole antídoto democrático laberinto crítico sin entusiasmo, sin rima música epidérmica en un pentagrama masoquista y la simetría tóxica de un epílogo Lógico. Este es mi último tango en Atenas. Tanto llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas. Mi último tango. Tanto cabrón que corre por mis penas Hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo, sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos, El praxis, es el melódico y fantástico Antropos. Este es mi último tango en Atenas. Tango llorón y que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas, mi último tango, tango cabrón que corre por mis venas, este, este, este es mi último tango en mi último tango, mi último tango, tango llorón que corre por mis venas. Δώστε χειροκρότημα γιατί θέλουν πάνε. Απλό Θα ρωτήσω, το είχαμε πει και όταν το είχατε βγάλει. Ε, ελληνικά είναι αυτά. Όλα. Τα κουπλέ. Ναι, όλα. Είναι ελληνικές λέξεις που υπάρχουν στην ισπανική, είναι, έτσι. Ε, ε, συγκεκριμένα... Και η λέξη άνθρωπο που είπε στο τέλο. Ναι, ανθρωπολογία. ανθρωπολογία. Από εκεί, ναι, ναι. Είναι 100 ελληνικέ λέξει που χρησιμοποιούμε στα Ισπανικά. Όπου στα ισπανικά χρησιμοποιούμε γύρω στι 17.00 αλλά το είναι μέσα στοιχεία. Έχει κανονικά. Ναι. Και, και έχει κάνει το συνδυασμό γιατί άκουσα συνδικά το πλάσμα, mm -hmm. υπονοούμενο για τα συνδικάτα. Μπα. Ότι τι <laughs> είναι πλαστικά Συγνώμη, με το... μήνυμα. Περάσαμε μήνυμα και δεν το κατάλαβα. περίμενε περίμενε. <laughs> να σου δείξω εδώ, α πούμε, αυτό που λέει εδώ πολιτικό δυξη. Αυτό ήταν πολιτικό πω. Πολύτικοδηξικό. Μέχρι τώρα σχεδόν όλοι που έχουν περάσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. είναι. προτιμπού. Οι δύο που μου έρχονται στη της τη Γάμίζω είναι. Εσεί πώ τα ζούσατε. Όντω. Μισή εκπομπή είναι όλοι. Και όλοι, όλοι, όλοι. όλοι Νο πω και δεν φτάνει όλοι. ο χρόνος, άστα. Και τι έρχεται. Το, αυτό που έρχεται είναι το καλύτερο. Αποδεικνύνεται <Δεκρίνεται>, βέβαια πάλι ότι Λιακόπουλο βλέπετε φανατικά και ότι όλα ξεκινάνε από την Ελλάδα από και από τα λοιπά. Αδων, η Γεωργία, είναι... Από την ταμπλέτα τα διάβαζε, να το πω. Διάβαζε από την ταμπλέτα του Άδωνη όλα αυτά. Το λες ταμπλέτα. Α, ναι, είναι φανατική. Είναι φανατική. Εκεί τα βρήκα, στην ταμπλέτα του Άδων Και η última αυτό είναι το τελευταίο μου τάγκο στην Αθήνα. Το φιερώνω εξαιρετικά. Το τελευταίο τάγκο Τάγκο κλαψιάρικο που τρέχει μέσα στα... στι φλέβε μου. Αυτό είναι το τελευταίο μου τάγκο στην Αθήνα. Τάγκο γαμημένο που τρέχει μέσα στι φλέβε μου. Ωραία. Είναι ωραίο γιατί Τώρα στο τέχι... μια. Βάλτε και ένα μπίπτη. Ναι, μωρέντα, πρωτοχρονιά. Έχει πέντε φορέ τη λέξη και να βάλει ένα μπίπτη. Τα κατάλληλα είναι άλλα. Και το ξέρουν να βάλετε ένα Αυτό το τραγούδι βγάζει μια ωραία μελαγχολία και με την πασπαλά μαζί. Είναι. Είναι μελαγχολία. Θυμάμαι ότι το είχαμε πρωτοπαίξει εδώ και θυμάμαι την αντίδραση του κόσμου. να Αντίδραση Τους αντίδραση που σου εδώ. Εγώ. Τη σύνθεση. Ναι. Τι, εγώ. Πήρε το λεξικό και έφτιαξε. Αυτέ τι αντιγραφέ. Την παμπινιώθη. Την Έφτιαξε παζλ έκανε με τη Ναι Αυτό θέλει. Εντάξει, μια τέχνη τι θέλει αυτό. Με ισοπεδώνουμε όλα. Τουλιακόπουλο είναι το λεξικό. Και το λεξικό τουλιακόπουλο. το λεξικό. Ναι, ναι, δέξεις. ναι. Όσο τραγουδάνε αυτοί, εμεί Θέλουμε να. Βεβαίω, ναι. Θα πέραστε αυτό το λογιστήριο. Θα πληρώσετε πρώτα. Από τον για... κόσμο. <laughs> όχι ω ψωνίσκο. Συγγνώμη για την ταμπλέτα του Άδωνη. Δεν θα πληρωθούμε. Δεν... <laughs> κάνουμε <laughs> διαφήμιση τώρα. Την ταμπλέτα του Άδωνη. Μπορούμε να εγώ το θέλω... ονομάσουμε το έξυπνο τραγούδι. Και να το πουλάμε έτσι. <laughs> το έξυπνο τραγούδι σε όλε τι πύργε. Αν Θέλω νησίτα. να, αφού τελειώνουμε τώρα, θέλω να ευχηθώ. Εκτό από την Ελλάδα που θα ευχηθούμε όλοι έτσι κι αλλιώ κι Και στη χώρα μου, στην Αργεντινή, αλλά και σε όλη τη Λατινική Αμερική, μια καλή χρονιά. Εδώ δεν, θα, δεν νομίζω ότι θα είναι. Αλλά τουλάχιστον. Ένα αισιόδοξο α... μήνυμα για πρώτη εκπομπή <laughs> του χρόνου. Έτσι, καλέ χρονιέ δεν είναι οι τελευταίε. Τουλάχιστον να είναι ενδιαφέρουσε και να είναι αφορμέ για να ξεκινήσουν πράγματα που πρέπει χρονιά... να ξεκινήσουν. Ακριβώς. Γιατί όσο το καθυστερούμε, το βλέπει, δεν πάει έλλειο. Δώσ' του μία να δούμε τι θα γίνει Ακριβώς, μετά. Αυτό είναι το θέμα. Να είναι το 2015 αυτή η χρονιά. Και να καταλάβει ο κόσμο τη δύναμή του. Και όχι να φοβόμαστε, να του φοβήσουμε όσο δεν πάει άλλο. Τρομοκράτε, όλοι εμεί. 10 εκατομμύρια τρομοκράτε. Βγάλε του 500.000. 9,5 εκατομμύρια τρομοκράτε. Μπορεί να γίνει. Αυτό είναι η λύση δεν για την Ελλάδα, να... την Ευρώπη και για τον κόσμο. Έτσι. Αντίστοιχα οι Αργεντινοί, αντίστοιχα οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Είναι η μόνη λύση. Όσο το αργούμε, τόσο το στο κακό για εμά. Οπότε, φελίξανιο Para bueno. toda Latinoamérica, para la Argentina, para Grecia, para Europa, para el que quiera, para el que le guste y el que no le guste, no importa. Feliz Año Nuevo, que todo vaya bien, felicidades, alegría, amor, paz dinero. y dinero. Okay. Κρατικό ραδιόφωνο. Πολλέ ειδήσει. Είναι αυτά τα εμπορικά <σχει> <σχει> που κάνουν τα Αργεντίνικα, τα εμπορικά, ξέρω. Άρα είναι στην Αργεντινή <σχει> του, το λένε και οι ίδιοι δηλαδή και σε όλη τη Λατινική Αμερική. Λένε του Αργεντίνου πρέπει να του αγοράζει για αυτό που είναι και να του πουλάς για <σχ> αυτό που λένε ότι είναι. Νανάτο, ιδανικό δείγμα. Και ήρθε στην Ελλάδα που είναι μια χώρα που τα κάνει αυτά τα δύο όντω. Συγγνώμη, γι' αυτό ήρθε Και αγοράζει και πουλάει ανάλογα Πώ λε ελληνικά, κάνει παιδιά να σου βγάλουν τα μάτια και να καλό και καλό. Έχω το μάκι μου. <laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Τάκη, έχεις να πει κάτι. Σαν ευχή έτσι, επειδή είσαι και με τι κατοχέ, σε, σε βλέπω καλύψα, έτοιμο. Δε. Α, σε καλύψαμε. <laughs> χρόνια πολλά, Καλή χρόνια πολλά. Αυτά. Καλή χρονιά. Καλά να είναι όλα και δυναμικά και όπως πρέπει. Με ένα δικό σας πάλι τραγούδι, με τίτλο Ψυχή Μουλατίνα. Ψυχή ψυχή μου ευχαριστούμε πάρα πολύ, θύμιο και αποστολή. Και Καλή χρονιά σα. lo que pasa, lo que pasa es que llega la salsa y cuando llega la salsa, todo el mundo se vuelve loco ¡Están todos locos! Σαν να κονιά να με δεχτεί σικι μου λατίνα Μίλα σιχη μου λατίνα νοτου Αμερική. Νοτου Αμερική. τον τόπο που μοιάζει γυμνο ή μα τόω πια έγινα μέτρο και ρυθμός. Zalasza na tacy dewu, my, my, my, my, my, my, my, my, my, to my, my, my, my, mila, my, my, my, my, Και στο και κι αν αμνήσει, στο μου χαμογελούν. Γίνονται οι χιλιάδε απαντήσει. Τα χρόνια γίνανε χωριά για αυτόν που πίσω περιμένει. Η λαψίίίίστου φωνευόμενη γκουελάρι, μίσαλ No to demborsz, ta kromata tu nostalgiz, omo se dobrykiesz zana, no to de ti, Bajla, mi salsa latina. Se pone lindo. Se pone caliente, calentito. ¡Azúcar!